Έλα. Έλα. Λοιπόν, ξεμπαρκάρω το Σάββατο, φιλέ. Όχι, oh, καλά που με το πει. Να, ναι, γι' αυτό το λέω. Για να βέβαια. Το... Να μαζέψω τα ρούχα, όχι τίποτα άλλο. <laughs> ναι, ναι, λοιπόν. Να σου πω, άκουσα τη Διαμαντοπούλου που έλεγε για το Βενιζέλο τώρα ότι έκανε θυσίε. Θεωρώ, Γεωργίε. Ναι, ναι, αν έκανε. Αν έκανε. Ο κ. Βενιζέλο παλέδε με κόστο την προσωπική του υγεία για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Λοιπόν. Η τι καούρα έχει με το Βενιζέλο ξαφνικά. Έλεω <laughs> και το Βενιζέλο. <laughs> τι γίνεται, θα <laughs> <Ά, παπά>, κ <σιχάθηκα>. κ***********. <laughs>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 Ταξικέ δυνάμει με τη δάσποτα, και τώρα αυτή τη στιγμή πετάει και έχει φτάσει εκεί κάτω για να κάνει και αυτή αυτό που μπορεί από τη μεριά Θέλω να τη πω λοιπόν ότι αυτά μου κάνει και με τρελαίνει ρεπού. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω από πάνω τίποτα. Εντάξει, μπορούμε το κάνουμε κι άλλε αυτά όμω. Ε, όχι με αυτόν τον τρόπο όμω. Έχει και ένα άλλο ακόμα υπέραφτη ότι κατάγεται και από κομμουνιστικό δήμο και με τρελαίνει δύο φορέ. Ποιον? Πάτρα, πάτρα. Πελεπιδόπολη. Ακριβώ. Αποστολή. Έλα εγώ είμαι. Γεια σου, καλά είσαι. Καλά. Μια πληροφορία πήρε να τα δώσω. Είχε πάρει τις προάλλες ένα ακροατή και ζήτησε πότε είχατε βάλει τον Dil και Deco. Το τραγούδι. Δεν θυμάμαι. Dil deke Deco, dil deke deco, dil deke deco, τώρα. θυμάμαι.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 Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Αυτό με τα ανακλαστικά τη αστυνομία γενικά του κράτου μου θυμίζει το ανέκδοτο που είχα ακούσει κάποια στιγμή στο Λαζόπουλο με του χασικλίδε. καθόντουσαν δύο χασικλίδες στον καναπέ και ε, τραβάγανε και φάγανε σαν Κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι. Μετά από μία ώρα, λέει ο ένα χασικλίδε στον εσύ χτύψει πόρτα. Ε, δεν πα να, να, να ανοίξει. Μετά από μία ώρα, Λοιπόν κάπως έτσι Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τέλος πάντων Δεν είναι αστεία όλα αυτά τα πράγματα Αυτό μου έρχεται στο μυαλό Ναι Έλα έλα πακούς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 Ανήματα, γιατί έχετε βαρεθεί. Πού είναι κακό το μηχάνημα, πού είναι κακιά γιατί η επιστήμη. Πού... Αυτό είναι αγόριμο. Όταν βαριέσαι τον άλλον, μετά παίρνει και μηχάνημα. Εγώ που δεν προλαβαίνω να βαρεθώ, δεν χρειάζομαι τέτοιο. Δεν προλαβαίνει γιατί θα μείνει μόνο, θα πεθάνει μόνο. Γι' αυτό δεν προλαβαίνει. Του αλλάζει του <στονίκαι> ανθρώπου όπου κάμισαν. Τέλο πάντων, γιατί ο Άδωνη με την παγώνη είναι φίλη. Τον Άδωνη τον αγαπάω. Είτε του αρέσει, είτε όχι. είναι μονοφίλη. ποιο ξέρει. Όχι πια σεξ μονοφίλη. Γιατί έχουν εκεί δύο τσι φωνή. Δεν του ενώνει κάτι, του ενώνει. Του ενώνουν πολλά πράγματα. Του ενώνει το επώνυμο. Το επώνυμο της Παγόνη που την κοροϊδεύαν στο σχολείο και τη λέγανε Παγόνη και τον άλλων που το λέγανε Άδωνη. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Γιατί ο Άδωνη Παγόνη, αλλά η Παγόνη δεν Αδώνη. Αυτό είναι αστείο. Αλλά άμα δεν μπορεί να το δημιουργήσει, άστα του επαγγελματίε. Λοιπόν, έλα για. Σε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Ελά, Έλα ωθανάστο Έλα. Έλα, ο φορτηγάτη σήμερα. Ακούω να δει τώρα. Σε περνώ να σου πω, εγώ είμαι στα μπαζάδικα. Φορτηγάτη 20 χρόνια. Α σου πω δύο πραγματάκια έτσι για το χρήμα που πέσε για τον μπάζωμα. Ένα μπαζάδικο, την καλύτερη, θα πάρει 300 άρικα το δρομολόγιο για αυτά τα 10 χιλιόμετρα. Από εκεί δεν φύγανε πάνω από 20 δρομολόγια με τίποτα για να φύγουν 400 κυβικά. Και ένα μηχάνημα που δουλεύει με ροκάματο, γιατί σαν με ροκάματο θα το πληρώσανε, στην καλύτερη είναι από 4 μέχρι 700 άμα κάνει ένα γρήγορο, αυτή.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 Για να νιώσουμε δικαιοσύνη είναι να τους αφήσουμε το δρόμο. Χωρίς τα 15.000 να Ρόπed, όπω λέμε λόγου χαμηλά και oh. μιλιονάρι, έχει βγάλει και η university yeah, ναι, αντί, <much> έτσι να μόνο γάσλε που να πάω να του προεδό είναι να μα και του λέει ο άλλο και φοβάστε σε παραξηγήσουνε που το λε ah. αυτό όχι <much> η <much> <much> αλήθεια. Και του είπε εκεί και μετά του λέει ο άλλο pancake job αυτό βάζουμε πάνω σιρόπι αυτό το pancake job. Όπα, περίμενε. Μισό λεπτό όχι. Δεν γίνεται δουλειά. Αν μου δίνει pancakes και το εγώ δεν το τρώω.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 Είναι ένα δημοκρατία. Δεν έχει ίχνο ο οδεία πάνω τη. Η Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία. δημοκρατία γενικώ μεγάλα σκάνδαλα δεν έχει κάνει. Είναι ένα δηλαδή κόμμα το οποίο μετράει τα σκάνδαλα. Mm. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να μετράμε το πόσο και κατά πόσο δεν είναι σκανδαλώδε μια κυβέρνηση. Έτσι πάει στη δημοκρατία μα. Έτσι πάει στη δημοκρατία μα. Πολύ ωραία. Μην ξεχνά ότι τα περισσότερα χρόνια έχουμε πασόκ Νέα Δημοκρατία ένα αλλάξ. Ναι. Έτσι έχουμε γαλοχημένη δημοκρατία. Αυτό λέγεται βασιλευωμένη δημοκρατία. Τα σε κυβερνάνε τρία τζάκια. Δεν λέγεται κάτι άλλο. Αυτά τα κουμπλεξικά δεν μπορώ. Αυτά με του βασιλιάδε.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 Μην υποστήριξη για αυτά τα παιδιά, για του γονεί, για όσου ζήσαν αυτή τη φρυκαλότητα. Mm. Λε και είναι κάποιο ο οποίο είναι χρήστη και σου λέει ότι ξέρει κάτι, πάρε ένα τηλέφωνο για να νιώσει καλύτερα. Ποια είναι η λογική, ρε παιδιά, σε ότι όλα τα αντιμετωπίζουμε με ένα τηλέφωνο και με πλασαιμώ εκεί έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό στην Ελλάδα ο οποίο θα μπορούσε ακόμα και να διαχειριστεί αυτή τη φρυκαλότητα. Ποιο ψυχολόγο ρε παιδιά μπορεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Αν είναι έτσι από στόλη μου, επειδή και εσύ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 Δεν μου λε, η Κωνσταντοπούλου πάλι τα βάλε με τον Τσίπρα. Ε, έχει θέματα κι αυτή. Καταρχά, όσο είμαι εγώ στη Βουλή, αποκλείεται να εμφανιστεί ούτε για ζήτο. Πείτε να χουρηγεί όμω, γιατί τώρα είσαι με τον Κωνσταντοπούλου. Πότε δεν σε νοιάζει ο Τσίπρα. Όχι, όχι, περίμενε, ρε. Όπω γράφουν και κάποιοι γραφικοί, ορίστε, ε. ακόμα του πονάει ο Τσίπρα. Γιατί άμα ενωθεί κέντρο-αριστερά, θα είναι ο Τσίπρα αρχηγό. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Λοιπόν, άκου κύριε Μαλάν. Επειδή εγώ πληρώνω και εγώ είμαι το Αφεντικό, αυτό δεν έχει καταλάβει ο ελληνικό λαό πληρώνει. ΦΠΑ αυτά πληρώνει. Λοιπόν, 2 πουλού, εγώ θα την ψηφίσω. Έχομαι και μιλάω υλικά, εύκολο 2 Αντοπούλου να τα πάει πολύ καλά και να μην το χρειάζεται το τζιπρα. Πραγματικά το εύχομαι. Αλλά πρέπει να δείξει ότι μπορεί και χωρί το τζίπρα. Οι αρχαία οι Έλληνε λέγανε δεν έχει σημασία τι λέει. σημασία έχει να μπορεί να το αποδείξει. Μπορεί ο κύριο σκουρά και το χέρι του συμφωνή μαζί μου. Τι έτσι, να κάνει έτσι. και κύριο Σου λέει τώρα πόσο θα μου στοιχίσει αυτή η μαλακή εδώ μέσα δεν okay, πληρώνεται yeah. αυτό γι' αυτό κουνάει το χέρι του από το μολ μέχρι το Πολύδωρο, θα του πάρω 20 ευρώ τσάμπα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 Δεν ήταν ένα χιλιάρικο. Τρία χιλιάρικα σε ομάδα γάμα εθνική για πολιτικό πανό. Και μα είπαν και κάποιοι άλλοι ότι υπάρχει τρομερή χούντα από αυτή την κυβέρνηση. Επειδή εγώ ευρύζα τον παρατηρητή και το έλεγα και σε σένα, Ότι μπορεί ο παρατηρητή να μην ήθελε να το γράψει και ένα άτομο από τη Νέα Δημοκρατία Νέα Ιωνία, Νέα Δημοκρατία Βίρονα, Νέα Δημοκρατία Ταύρου να πάει να φωτογραφίσει το πανό, να το στείλει σιδεάβ και μετά ο παρατηρητή να πάει δύο μήνε να μην μπορεί να δουλεύει. Κατάλαβε πώ λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Ναι, δηλαδή να δει τη και Τα ίδια προβλήματα έχουν και άλλες ομάδες και άλλοι οπαδοί που προσπαθούν να μην έρθουν οι σε κόντρα με του οπαδούς ενώ καταλαβαίνουν το δίκαιο. Μα λέγανε ότι οι περισσότεροι ήταν στο συλλαλητήριο. Για τα τέμπη, περισσότεροι είναι μαζί μα. Απλά μα παρακαλέσανε μόνο αυτό. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση, επειδή και εγώ έλεγα για τους αλλά και για να δείξουμε πόσο είναι αυτή η κυβέρνηση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 ματέα του κόμματος. Να σας καλώ. τους ακροατές να μας ακολουθήσουμε για να συναρμολογήσουν τον δρόμο στο αγώνα. Αύριο θα είστε δώστης μία ώρα.